Καλά ναργάν. Καλά ναργά. Καλή ναι. Ε, σήμερα εορταστικό το το μάθημα. Το μάθημα. Να σαλίωμε, να τα πούμε. Να σαλίωμε, να σαλίωμε, να να ναι. ναι. Να ναι. Να ναι. Να ε, καλημέρα μαριγό. <laughs> καλημέρα μαριγό, ο πάση για τη φτιχνία. Εκεί ο Έστι σου κλεία τον πόρε, για τις μελεούκα και τα καμπζία από τα σύνταχα. Σε μαθέ. Αβες έδαρη, που πουν έχουν τα έγνοια, να αίμα τσεζού θα κι αέγκα να λύουν τσεζού τα να μά παράδε. Τι με θυνείε ρε έδαρη, ρε ρε ρε, έδαρη, εζά τσι με δούτσε ένα γλυκό αλλιότσυχο, όμα ξέρα τσι έκι, νιάγκα μαζί να ανιμεζαστούμε τα φούτσια μου. Έδαρη πλέα, σε ξεχάμε ο αένταη, έδαρη για το παρούτσι, καζούλια, μην κάζω βγάζει αγουγά, θα αντάρω για βοπαρτέ. Γιάννη Λία, κάπερε κάνε, μια καντούματα τον πόρε. Τσι αμαϊγό, καλημέρα! Να σαλίωμε; Να σαλίετε, καμπζούλια, να σαλίετε. Καλά να αργά να αρχόγγιμη, καλέ τα τσέα μου. Καλά νιγία να έχετε εμού όλη τα χώρα. Σάμερε αινιούθα, θα ατσιά. Ατσιά θα είναι τσέα μέρα. Ατσια ζέ θα γεννατή, τσε βασιλεία του κόσμου. Τάς εσπυρία θα γεννατή, με βουε τσε αλόγου. Τσαπάχνα σου θα νυχωμή, τάς ταν ψουχά τα νιούτα. Τάσια θα τσίψω η ό αναπροσινίοι. προσινίωη. Τσε η νομία τα βιθλέμ, θα προσινίωη πρώτη. Τσε ένα από τάσια τα ατσιά, του μάγι θα δενάει, πία πορία ανάρωη, τα βιθλέμ να ζάνει. Φορέτε τα χρυσά, Θωνάγε όλοι να ζάμε, να πείομαι προ τσίνημα, τα χάζει τα δεσπίνη. Χρόνου πάση, τσε του χρόνου. Αυτά είναι τα στην τσακονική. Υπάρχουν και άλλα, τα μοραϊτικά, τα οποία είναι γραμμένα, μετεφρασμένα από την έλληνική τσακονική. Αυτά θα δούμε πιο κάτω, τα έχει γράψει η, η παράδοση τελο πάντων. Λέει ότι τα έχει διασώσει ένα καλόγερος από τη Μονή Κοντλημάς, ο Ιωανίκιος. Αυτό ήταν το κείμενο μαγειά. Σ... Αν ρωτήσω κάτι, αυτά γιατί δεν τα βάζετε στη Wikipedia. Ξέρετε, προξέ σε μια σελίδα στη Wikipedia, ε, ξένοι που βάζουν τοξικοί, βάζουν τι τοπικέ διαλέξει του mm -hmm. και κάνουν στη Wikipedia. Και κάνε μια παρόμοια προσφάση για τα τσακώνικα. Πολύ ωραία προτροπή. Ε, πάρα... Πολύ ωραία προτροπή. Θα το ο Γιάννη που λε. Αν έπρεπε να υπάρχει μια σελίδα Wikipedia και mm -hmm. τα τσακώνικα, νομίζω ότι θα μπορούσατε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ε, δεν ξέρω πως αν τσίπισαν και οι άλλοι, αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλή αυτή. Γιατί, ξέρε, έχουν κάνει πόντι, έχουν κάνει τη σελίδα στο επιπαιδεία. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει mm -hmm. στα ποντιακά, υπάρχει σελίδα, γιατί να μην υπάρχει και στα τσακόμικα. Εγώ είμαι απολύτω σύμφωνη. <laughs> Εξάλλου ε, μπορεί να ακουστεί λίγο υπερβολή, αλλά... Το όνειρο ε, μου, έχει... το προσωπικό μου όνειρο είναι να κάνω τα τσακόνικα πασύγνωστα, δηλαδή γνωστά σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχει, Λέχι, <laughs> όπου υπάρχει αυτή. τα εργαλεία σήμερα, υπάρχουν τα εργαλεία. <laughs> Γιατί τώρα η Wikipedia είναι κάτι που μπαίνουν πολύ οι ξένοι από το εξωτερικό κτλ. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και εμεί τα εργαλεία, όπω υπάρχει και το Internet Archive και όλα αυτά. Είναι πιστεύω πάρα πολύ σημαντικό να τα προωθήσουμε σε αυτά τα. Ναι. Αλλά για Wikipedia νομίζω είναι πάρα πολύ καλό να. Μια σελίδα τσακώνικη στη Wikipedia. Και αυτά τα τσακώνικα. Δεν ξέρω πώ τα κουνελάρια ε, αν συμφωνούν με αυτό, αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλό αυτό. Ναι, δεν θα ήταν ασυναι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα για να μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα είδο site που σακώντα, δηλαδή βεβαίως, να υπηρετούμε στα σαρκόνια. Βεβαίω, βεβαίω. Ένα χώρο. Μπορείτε να φτιάξετε ένα χώρο, βεβαίω. Ένα χώρο που να υπάρχουν μηνύματα, να ανταλλάζει κανεί μηνύματα mm -hmm. και μετά μπαίνουν οι άλλοι και έστω από περιέργεια ναι, και έτσι γίνεται μισά. γνωστό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Mm -hmm. Αλλά η σελίδα στη δική της επειδή το έχω δει από τους πόδιους mm -hmm. και έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά γιατί να μην υπάρχει για τα τσακώνικα, που είναι τόσο σημαντική η τσακώνική γλώσσα, mm -hmm. πάρα, mm -hmm. πάρα πολύ mm -hmm. σημαντική. Ο κύριος Γιάννης πω είναι να τα Ο κύριος Γιάννης πετάχτηκε Πετάχτηκε για μια δουλειά και θα επιστρέψει Τέλεια! Πάρα αυτά! Τελείω είναι ο της τεχνολογίας Ναι ναι ναι ναι ναι ναι Συμφωνώ Λοιπόν, να σ' να τα πούμε έτσι Να σ' Καλημέρα μαριγώ, χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία. Να σας... Ε, εσείς βλέπετε το κείμενο, όταν θέλετε να σας το μεταφράζω κατεθείαν, όπως βλέπετε ήθελετε και να διαβάζω πρόταση-πρόταση. Τι σας είναι... Ε, να διαβάζω πρόταση... Τι είναι πρόταση... Ωραία, πρόταση. ωραία. <σχελίσαι> ε, QS, Τζελίνα, εσείς, ε, αγγελική, έλα τανά σου, έλα μέσα, κλείε το μόρε, κλείς την πόρτα. Για τσι λεούκα οι τα καμπζοί απ' τα σύνταχα, με τα παιδιά απ' το πρωί. Τσέσα ουα, β Καμψία είναι η μαθέ, παιδιά είναι μαθές, το λέμε είναι νομίζω και στην νεοελληνική. Mm. Ε, άφεση έδαρη, άστα τώρα, πούν έχουν τα έννοια, που δεν έχουν έννοια. Νάκια αίμα τσεζού καμψί, άν ήμουν κι εγώ παιδί, θάκια έγκανα λίου τσεζού τα Χσιστούγεννα. Θα πήγαινα κι εγώ να πω τα κάλαντα. Τα Χσιστούγεννα εδώ σημαίνει τα κάλαντα. Να μάσου παράδε. Ναι, τα Χριστούγεννα ξυ, είναι και η γιορτή, ονομάζουμε και τη γιορτή, αλλά ονομάζουμε α, και τα κάλαντα. Ε, να μάσου παράδε, να μαζέψω χρήματα. Τσί με θυμίερε έδαρη, τι μου θύμισε τώρα, Εζάκα, μια βοά σε μια αρχονγκίσα. Πήγα μια φορά σε μια αρχόντισα, Τι με θυμιερε εδαρη τι μου θυμισε τωρα εζακα κανιά ένα γλυκό και μου έδωσε ένα γλυκό αλλιόψυχο. Διαφορετικό, αλλιώτικο. Ό, mm. oh, ξέρα τσι δεν ήξερα τι ήταν. Νιάγκα μαζί μου, το πήρα μαζί μου να ανιμεζαστούμε τα φούτσια μου. Να το μοιραστώ με τα αδέρφια μου. Έδαρη πλέα, τώρα πια σε ξεχάκαμε ο Άινταϊ, τα ξεχάσαμε όλα αυτά. Έδαρη είναι για το παρούτσι, τώρα πηγαίνουν για το παραδάκι. Χάγε πλέα να σιδίερε. Άντε πια να τους δώσεις καζούλια, καριδάκια, γάστενα, κάστανα, μουστόπιτα, μουσταλευριά, νυν κάνα αυγά ή κανένα ζευγάρι αυγά. Φαντάρω ή για ποπαρτέ θα σε πάρουν για νερά παρμένο για παλαβό. Για νηλία, για μιλιά, Κάπερεκάνε, κάνε κάποιος ήρθε, εννιά καντούματα τον μπορε, άκουσα χτυπήματα στην πόρτα. Τσι αμαριγό, καλημέρα να σαλύομαι. Τι καλημέρα να τα πούμε. Να σαλύετε, καζούλια, μην να σαλύετε. Να τα πείτε, παιδάκια μου, να τα πείτε. Και μετά. Καλά να αργά καλέταν αρχώνει, καλά μου. Καλή νεσφαίρα να μου, καλό στο σπιτικό Καλά νυγεία να έχετε, εμού, όλη τα χώρα. Καλή για να έχετε εσεί και όλη στη χώρα. Σάμερε Ανιούτα θα νια τσιά, σήμερα η νύχτα θα είναι μεγάλη. Ατσιά θα έντσε αμέρα, μεγάλη θα είναι και η μέρα. Ατσιά η ζε θα γενναθεί, τσε βασιλεία του κόσμου, μεγάλος γιος θα γεννηθεί και βασιλιάς του κόσμου. Τα σε σπηλία θα γενναθεί, με βουε τσε αλόγου. Μέσα σε σπηλιά θα γεννηθεί, με βόδια και με άλογα. Τσε απάχνα σου θα νησιωμή, τά τα ταν τα νιούτα. Και υπάχνει του τους τα χνώτα τους. Θα τον ζεστάνουν μέσα στην κρυα νύχτα. Τα θα τσίψουν, η ανοιγεί όλα να Τα στέρια θα σκύψουν στη γη, όλα να προσκυνήσουν. Τσε η νομήρα βυθλέμ θα η πρώτη. Και οι βοσκοί της βυθλέμ θα προσκυνήσουν πρώτη. Τσε ένα από τα άσχια τα ατσιά του μάγι θα δενάει. Και ένα τα στέρια τα μεγάλα στου μάγους θα δείξει. Ποια πορεία να ρωεί, τα Βηθλέμ να ζάνει. Ποιο δρόμο να πάρουν στη Βηθλέμ να πάνε. Φορέτε γκιούματα χρυσά, φορέστε ενδύματα χρυσά, τον Άγιο όλοι να ζάμε, Στον Άγιο, ο, στην Εκκλησία, όλοι να πάμε. Να πείομαι προς τσίνημα, τα χάζει τα δεσπίνη. Να κάνουμε, να προσκυνήσουμε τη χάρη της Παναγίας. Αυτά. Αυτό είναι το... Ναι, μ', αρέσει, μ αρέσει. Είναι διαφορετικό. Οι στόχοι yeah. είναι πρωτότυποι. Φαντάζομαι ότι δεν, δεν τους έχετε ξανακούσει. Αυτό το Όσο... να πω ότι είναι πρωτότυποι οι mm. δηλαδή δεν είναι σαν τα συνηθισμένα δεν, δεν είναι, δεν είναι. Εδώ στο Λεωνίδιο βέβαια δεν τα λένε αυτά. Είναι κατά κάποιο τρόπο του βορείου ιδιώματο, τη Καστάνιση και τη Ήτενα. Έχω κάνει κάποιε αγιετήτηδε από εκείνο το δικό μα. Εδώ λένε τα κάρτα των της Πελοποννήσου απλά μεταφρασμένα στην Τσακώνη και mm. Αυτά τα Χριστούγεννα-Πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου. Ε, αλλά εμένα μου άρεσε επειδή έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα και προτιμώ αυτά. Mm, ναι, ναι, ναι, ναι <συσκλή> ε, είναι πολύ πιο ωραία. Mm, Ένα λεπτό να δούμε, το προχωρά λίγο. Λοιπόν, ορίστε. Τα τσακώνια το βλέπετε κατά την καστανική παράδοση, τα κάλαντε στην τσακονική τα τραγουδούσε κάθε χρόνο παρά των θρησκευτικών εορτών, ένα καλόγιο τη μονή κοντορινά. Τι γίνει κοντορινάμε φωτιά. Από... Είναι, η είναι Ρω, ναι. έξω που έξω από την καστάνησα. Δεν Ανάμεσα... του ξέρουν γι' αυτό. Ναι, ναι. Ο καλόγερος αυτό που έφερε τον αστικό μα ο δεν ζούσε στο μοναστήρι αλλά στο μετόχη του Αγίου Δημητρίου στη Μελιτσού ως με του μοναστηριού. Πάντοτε κατά την παράδοση, τα κάλλια ο Ιωνίκιο δεν τα τραγουδούσε, αλλά τα έψαλε σαν εκκλησιαστικού ύμνου σε κάποιου από τους ήχους του οίκου του Βιλαδινού Οκτωοείχου. Οι στίχοι των τσακώνικων καλάντων δεν φαίνεται να έχουν σχέση με αυτά τη Νεοελληνική. Ακόμη θα πρέπει να σημειωθεί ότι ούτε καν παραλλαγές άλλων είναι. Του στίχους, ο Ιωνίκιο ή κάποιο άλλο στιχουργός φαίνεται ότι του έχει εμπνευστεί από πληροφορίε που δίνουν οι τέσσερι Ευαγγελιστέ ή από διάφορα άλλα εκκλησιαστικά βιβλία. Αυτά. Λοιπόν, ε, αυτά πρέπει mm. να είναι στην δημιουργίες, ναι. Δεν είναι... αλλά... Έχει τα κάλαντα τη πρωτοχρονιά, έχει κάλαντα για, το είναι, για ναι, τα ναι, ναι, φώτα, ναι. τα κάλαντα του φώτον. Έχει επίσης κάλαντα για τις τη, μεγάλη παρασκευή. Το, το μυρολόγι της Παναγίας ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς κάλαντα. Έτσι και λοιπόν η λέξη νομίζω κάλαντα δεν είναι ελληνική, είναι οι αρχαίες καλένδες, που σημαίνει mm. στα, στα λατινικά νομίζω είναι το ημερολόγιο. Mm. <εξύν> ναι, ναι, ναι, ναι, καλαντά. Από εκεί είναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ναι. το λεξιλόγιο μας, αρκετά για σήμερα. «Εα τάσου, έλα μέσα». Το «εα» είναι προστα... προστακτική αορίστου, του ρήματος «παρίουρ ενή», έρχομαι. Σχήματα υπερβολήνες στην τζακωνική έχουμε την έκφραση «Εα παρίσου», δύο προστακτικές μαζί. Το «εα» είναι του αορίστου και το «παρίσου» είναι του εναιστώτα. Σαν λέμε «παρουσιάσου». Έτσι. Οι η το έχουν δει πίσω από ένα delivery, ένα κουτί από delivery που λέει Εα Παρίσου, σαν να λέει Έλα μαζί. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει όταν φωνάζεις τον άλλον Εα Παρίσου, σαν να πει Έλα μαζί. Έλα να έλα μαζί. Κλείε, κλείσε, προστακτήε ο πίστη του κλίνουρ ένι, κλίκα κλειστέ. Κλείνω, δηλαδή έκλεισα, κλεισμένο. Ο κλειστέ χορέ είναι ο χορένά μου, ο χώρο Mm. Και το λέω έτσι γιατί δεν ξέρω αν έχω αναφέρει ότι η λέξη τσακονιά και τσάκονας είναι νεολογισμός. Είναι μια λέξη που εμπνεύστηκαν οι λόγοι τέλο πάντων για να αναφερθούν για αυτή την ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα. Οι ίδιοι τσάκονες δεν αποκαλούσαν τους εαυτούς τους τσακόνους. Οι ίδιοι έλεγαν να γρούσαν η γλώσσα, επειδή είχαν συνέστηση ότι λένε μια εντλώς διαφορετική γλώσσα από του διπλανούς τους, από τους άλλους ε, κατοίκου είχαν την, την γνώση ότι μιλάνε και διαφορετικό. Όταν πηγαίνανε τέλος πάντων στα Πούληθρα που είναι πολύ κοντά και αυτοί μιλούσαν τη γλώσσα την ελληνική, δεν έλεγαν ότι εμείς μιλούμε τσακώνικα γιατί εμείς είμαστε τσακώνες. Oh. Έλεγαν λοιπόν Αγρούσανά μου, ο Χορένα μου. Πολύ αργότερα, μετά το 16ο-17ο αιώνα, ε, οι λόγοι έφτιαξαν αυτή τη λέξη κατά τρόπο. Όπως και έλεξε Βυζάντιο yeah. είναι ο yeah, έτσι. Yeah. Ήτανε yeah, η yeah. το Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτο. Βέβαια. Yeah, yeah. Λοιπόν, yeah. Μελεούκα η <laughs> Και τα ελληνικά τα, τα λέγανε και Ρωμάϊκα, νομίζω, έτσι. Η, yeah, yeah. η, η Τσαγνε, <laughs> η γιαγιά μου όταν ήθελε να πει ότι εγώ δεν ξέρω νέα ελληνικά, έλεγε «Εζου, όνι αρωμαϊκά. Ρωμαϊκα, εγώ δεν, δεν νοώ, δεν κατανοώ τα Ρωμαϊκα». Ή αν ήθελα Αυτός. να νοούρεσαι ρωμαίικα, ξέρεις νέα ελληνικά, τα καταλαβαίνεις. <σομίως> ναι, ε, ναι, ναι. Λοιπόν, από το ρήμα λοιπόν, λεούκουρ ενίε λεούκα λεούτε, Ζαρίζω, ζάλισα, ζαλισμένος, λέα είναι η πολυλογία. Με κάτσε με τα μέπιασε με την πολυλογία της και με ζάλισε. Ε, η υπόθεσή νά τα αίμα, αν ήμουν, έγκα θα πήγαινα. Υποθετικό λόγος που δηλώνει το Το Τονάκια είναι να έκινα, να ήταν να, να ήταν να, έτσι. να, ήταν, να πήγαινα και εγώ. Έτσι. Mm. Ε, Σύν τον παρατατικό. Σύμψη, και η απόδοσή μα είναι το θάκια, σε είναι ή μέλλοντα. Το θάκια σημαίνει θα έκινα. Θα ήταν να. Έτσι και έχουμε ήνστωτα ε, ή, ή μέλλοντα στην απόδοσή μα. Το θάκια, Μπορούμε να το δούμε και έμαθα, θα ήμου», αντίστοιχα στο κοινό. Ήθελα. Έτσι. Και σας δίνω ένα παράδειγμα. Να και έσα φρόνημο. Αν ήσουν φρόνιμος», θα και έμαθα αντιδίνου καούδια. Καταλάβατε. Να και έσα φρόνημο. Θα και καρ... καούδια. Θα σου έρνα καλούδια. Ή έμαθα αντιδίνου καούδια. Είναι το ίδιο πράγμα, το ίδιο και το αυτό, είτε τον ένα τύπο χρησιμοποιήσετε γιατί για τον άλλον. Έτσι, δηλώνει το απραγματοποίητο. Νάκια και παρατατικός, θάκια και εναιστώτας ή μέλλοντας, στην απόδοση. Είναι λίγο μέχρι να το... Επειδή είναι εντελώς διαφορετικό από την κοινή ελληνική, μας παραξενεύει, αλλά δεν είναι τίποτα. Αν το, το συντηθίσεις <σχε> με την επανάληψη, είναι και αυτό. Λοιπόν, να λύ, να πω. Υποτακτική αορίστου, του ρήματος αουρένι, επέκα, πετέ. Και σας δίνω όλους τους τύπους, όλα τα πρόσωπα μάλλον της υποτακτικής. Να λύω, να λύερε, να λύ. Να λύομε, να λύετε, να λύοι, Να πω, να πεις, να πεις, να πούμε, να πείτε, να πούν. Προτίμησα στο τρίτο πρόσωπο να λύ. Να βάλω το ίτα επειδή όπως γνωρίζετε η υποτακτική στην αρχαία ελληνική δεν παίρνει ει, παίρνει το ίτα. Απλά μετά απλοποιήσαμε τη, τη γραπτή μορφή της γλώσσα μας και πλέον στην υποτακτική βάζει κανένας το ίτα. Το γνωρίζετε, αυτό φαντάζομαι. Mm -hmm. Τώρα δεν ξέρω οι μικρές μας φίλες εδώ της παρέα. <χει> <χει> αλλά φαντάζομαι πω θα το έχουν δει. Στα. Εγώ ε... το... ε, νομίζω κύριε λένε ότι επειδή έχουμε το «να» στην στην ε, ελληνική έχουμε τον να, αυτό το μόριο γι' αυτό και δεν χρησιμοποιούμε το η γιατί αν βάλαμε να και η θα ήταν δεν να να να θα να ένα να Α, ah, μάλιστα. Mm -hmm. Οπότε γι' αυτό <κοί> επιλέξαμε, ας πούμε, το έξιον διότερα. Καλικά δεν το επιλέξαμε, ήταν στην ροή του χρόνου όλο αυτό <στοί> που επέλεξε κανένας. Μάλιστα. Ε, είναι ah. η διαφορά <στοί> <στοί> αυτή αν, αν είμαι σωστή σε αυτό, δεν ξέρω... Εγώ βλέπω πολύ παλιά κείμενα με ένα καμιά φορά, γιατί το γράφω κανονικά με ήττα. Εσύ ναι, ναι, εσύ, τα... στην κανέρα είναι κανονικά ναι. ΙΤΑ καναδιόντα... και, ε, ε, ε, πια... ε, ε, και η θα το συζήτηκα. Εννοείται. Ευχαριστώ. πούμε, στην πολυκαθηκία μου, που μένουν έμεινα παππούδες και γεγιάδες, το να κλείνει την πόρτα το βράδυ, το να Ήτα. <laughs> <laughs> ναι. <laughs> <laughs> ναι. Το κλείνει, έτσι. Ναι. Να κλείνεις, ας πούμε, την πόρτα το βράδυ, είναι με αυτό. Μα και και μάλιστα, που ναι, <εχολή> δε μάθει με την καλιά μορφή, με την καθαρεύουσα το καθαρεύουσα και και το να προχωρήσουμε. Συγγνώμη την παραχία. Όχι, δεν βάζει άλλη μόνο. Τα Χσιστούγεννα, η γιορτή των Χριστούγεννων και τα Καραντά. Εσκορκίε το καμπσβόλι του γειτονίε να λέει τα Χσιστούγεννα. Σκόρπισε το παιδομάνι στις γειτονιές να πει τα κάλαντα. Εθιμή αριθμίσες είναι δεύτερο πρόσωπο, αριθμού. Προς, ε, το πρώτο, ρε, τι έχω εδώ. Πρόσωπο, ναι. Ε, είχα Λέω ότι προσεκτική, δεν μου κολλάει. Β' ενικό πρόσωπο, συγνώμη συγγνώμη, δική μου. Αορίστου, ενεργητική φωνή. Θυνή χουρένη, είναι το ρήμα. Εθνία, θυμίζω, εθίμησα. Ο αοριστός μας Και σας δίνω του τύπους όλα πρόσωπα. Εθνία. Εθνίε, εθνίε. Εθνία με, εθινίατε, εθινίαοι. Θύμησα, θύμησε, θύμησε, θυμήσαμε, θυμήσατε, θύμησαν. Είναι ένα τύπο αόριστο συνήθω οι περισσότεροι αόριστοι στην Τσικονγία έχουνε κατάληξη κα, ορα, ο ορού, ο ορου, οράκα, Έτσι; ε, κασίμενε, κατσάκα, αλλά υπάρχουν και αρκετά αρήματα που σχηματίζουν αόριστο σε... με κατάληξη α. Εθνία λοιπόν, εθνίερε, εθνίεε. Εθνία με, εθνία η. κατάληξή μα δηλαδή είναι το, το ία, ίερε, ίε, ίαμε, ίατε, ίαι Έτσι. Ένα άλλο ρήμα, για να σα δώσω άλλο ένα παράδειγμα, είναι το ανήντου, ανιν, ανοίγω, ανία, άνοιξα. Ανία, ανίερε, ανίε, ανία, ανίε, ανία ανίαι, τε, Έτσι. Όλα αυτά, το εξία, έπλινα. Καταλάβατε λοιπόν, η κατάληξή μα είναι αυτό εδώ, το ίτα, έτσι. Θα δούμε άλλα βέβαια αυτά, επειδή έτσι τα βρήκα μέσα στο κείμενο. Δεν θα κάνουμε σήμερα την ε, τον ορίστο, αλλά μια και τα είδαμε. Νιάγκα, το πία, είναι πρώτο πρόσωπο αορίστου. Το ρήμα είναι αρίχουρ ένι, το έχουμε ξανασυναντήσει. Άγκα, πία, παρτέ, παρμένος. Να νιμεζαστού, να το μοιραστώ, υποτακτική αορίστου, παρτική φωνή, μεζαχούμενε ένι, εμεζάμα μεζάτε ζατέ, έτσι, μοιράζομαι, μοιράστηκα, μοιρασμένο. Τα είναι τα αδελφάκια μου. Συγνώμη να ρωτήσω. Ναι, πάλι. ναι. Ε, η φόρμα της μετοχής, παραδείγματο χάρη, ο λέγων, ο διαβάζων κτλ. υπάρχει στα τσαφώνικα. Ναι, ναι, ναι, και βέβαια. εδώ πέρα που έχει υποτακτική αορίστο, έτσι. Mm -hmm. ο ναι, ο ναι, ναι, ναι, ναι, Ο μοιρασμένο. Είναι ο μεζατέ. Δηλαδή, το... Ο μεζατέ yeah. και κλείνεται ο μεζατέ, αμεζατά, το μεζατέ. Είναι αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο. Ε, έχει... Ναι, αλλά χρησιμοποιείται, Ελένη, ναι, χρησιμοποιείται. Ο μοιρασμένο είναι σαν επίθετο. Δεν είναι ναι. σαν ατοχή. Είναι... Ενώς... Ε, ναι, χρησιμοποιείται. Το χρησιμοποιούμε για να σχηματίσουμε παρακείμενο υπερσυντελικό. Μάλιστα. Και το χρησιμοποιούμε στο λόγο ναι, και σαν επίθετο. Όπω είπα προηγουμένω. Ορίστε. Η έννοια τη μετοχή. Ο μετέχων του μαθήματο. Mm -hmm. Είναι. Έτσι. Ο μετέχων του <στη> μαθήματο. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει ναι, ναι. αυτό το πράγμα στα τσακονικά. Βεβαίω, βεβαίω υπάρχει. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Βεβαίω υπάρχει. Ναι, δεν είναι της παρούσας, απλώς ήθελα να ξέρω αν υπάρχει ο Υπάρχει και χρησιμοποιείται. Ε, και θα το δούμε, μην τώρα ανοίξουμε την μεγάλη παρένθεση, Α, θα το δούμε. Όχι, όχι. δεν ήθελα να τον άχω τώρα, Ναι, το ναι. υπάρχει Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει. Λοιπόν, όλα. αφούτσια σένει αδελφάκια, αλλά δεν χρησιμοποιείται στη διάλεκτο με υποκοριστική σημασία. Ε, μπορούμε με υποκοριστική σημασία να χρησιμοποιήσουμε την ονομαστική του ελληνικού, δηλαδή το αφούτι, το αδελφάκι μου, μπορούμε, αλλά στον πληθυντικό αφούτσια ε, σημαίνει τα αδέρφια μου, τα αδέρφια μου γενικά. Έτσι. Άρα, μπορεί να σα ρωτήσει κάποιο, έχω αφούσια, έχει αδέρφια. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει υποκοριστική έννοια ο πληθυντικό. Το παρούξι έχει υποκοριστική έννοια είναι το παραδάκι. Το παραδάκι, έτσι, είναι ο παρά, η παράδε. Το παρούτσι, λοιπόν, το παραδάκι και το λέμε έτσι λίγο με μια ηρωνική χρεια. έτσι. Ε, λέει, τα παιδιά σήμερα πάνε για το παραδάκι. Χάγκε, άντε, πήγαινε. Μορφή προστακτικής του άγω, έγκου. Έγκου, τα, ε, τσακώνικα, σημαίνει πηγαίνω. Η ετυμολογική του πορεία είναι χάγκε, άιντε, άτε. Αυτοί που ξέρουν αρχαία ελληνικά φαντάζομαι δεν δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις διάφορετικές μορφές που παίρνει μέσα στο χρόνο το πρίμα ο τύπος τέλος πάντων αυτού του ρήματος. Να σιδίερε, να τους δώσεις υποτακτική αορίστου, διουρ ένι εδούκα δουτέ. Δίνω μέσα δοσμένος. Έτσι. Δουτέ τώρα, το δουτέ είναι πάλι το χύσει. Οδοσμένο. Ναι, ναι, ναι, οδοσμένο, ναι, Καζούλια, καριδάκια. Πληθυντικό του υποκροστικού το καζούλι, ουσιαστικό είναι το κάζι, τα κάζα, τα καρύδια έτσι το κάζι τα κάζα, το καρίδι τα καρύδια. Το καζούλι τα καζούλια. Το καριδάκι τα καριδάκια. Το άστενε, τα γάστενα είναι τα κάστανα. Και η κασταν λέγεται γαστένησα στα τακόνικα γλώσσα μας. Υποκοριστικό, το αστενούλι, τα γαστενούλια, έτσι, το γάστενε, τα γάστενα, το γαστενούλι, τα γαστενούλια. Άς. Μουστόπιτα, είναι η μουσταλευριά, mm -hmm. συναντάμε και τον τύπο μουστόπατα και μουστόπιτα, έτσι και μιστόπιτα. Αποπαρτέ, είναι ο παλαγός ο παρμένος που του πήραν τα μυαλά του τα ξωτικά. Και η αντίστοιχη γυναίκα, από παρτά. Αποπαρτά. Mm -hmm. Είναι ο, αποπαρ... Μετάς, ο αποπαρτέ, αποπαρτά, το αποπαρτέ. Η αποπαρτή, η αποπαρτή, τα αποπαρτά. <laughs> <laughs> λοιπόν, σας ακούω αν έχετε κάποια ερώτηση, κάτι που, δεν... που θέλετε να το ξαναπούμε. Εγώ κυρία Ελένη, ναι. συγγνώμη, θα mm -hmm. ήθελα να πω αυτό, να γυρίσω λίγο την κουβέντα με την τοχή που λέγαμε. Mm -hmm. ε, επειδή έτσι λίγο έχω δει το ρήμα στα τσακώνικα λόγω πτυχιακής και αυτά, <σχ> να πω συγκάμμα αποψή ψυχή έχω παρατηρήσει. Ε, έχουμε μετοχή στα τσακώνικα, το ρήμα μας το φτιάχνουμε ενι και διαβάζω ας πούμε. Δηλαδή το, το διαβάζω είναι με τοχή <σχ> Δεν ξέρω τα κυρία το είχα πει από την αρχή, πως όπως, ε, όπως ε, εκφέρονται τα τσακόνικα με αυτή την περιφραστικότητα, όπως λένε οι Άγγλοι παράδειγμα, I am going, εγώ ημί πηγαίνον, εγώ ημί πηγαίνον, έτσι. Εμείς τα τσακόνικα λέμε εζού, e ένι, έγκου, εγκου, συγγνώμη. Εγώ ημί άγον, εγώ ημί αγών, δηλαδή το άγων είναι μετοχή. Εγώ, πώς να το πω, είμαι πηγεμένος, mm. εγώ πηγαίνω. Έχουνε, ναι, mm. είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Για αυτό το τέλος, <laughs> ε, θα, θα κάνω μια παρέμβαση όμως εδώ μέρα, ε, αν μου επιτρέπετε, δεν κάνω παρεμβάσινα, αλλά το going είναι γερούνδιο. Και το γερούνδιο στα αλληλικά mm. ε, έχει αντιστοιχία με το απαρέμφατο. Ναι. Ε, εντάξει, δεν είναι το... Μην το... Μην το ναι, το, δεν, το, είναι, δεν είναι το... Δεν είναι το going Σίγουρα, το «going» δεν είναι το «gone» που είναι «go», «went», «gone». Έτσι, έτσι λένε το «gone» mm. είναι η μετοχή. «I'm gone». «Είμαι φευγάτος». Ναι, ναι, ναι. Απλά, εγώ έδωσα το παράδειγμα για να φανεί αυτή η περιφραστικότητα, ότι όπως yeah. λέμε, «εζου e ενιέβου». Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, αν θέλετε μια γλωσσογική έτσι, πορεία, το α πούμε το απαρτέ, ναι, εμ, πες, τώρα, δεν θέλω αφήσω, Είναι ελληματικό επίθετο εμείς, όλα, εμείς, στον ναι. Λαϊμπισκοχείο. Δηλαδή ναι. είναι κάτι μεταξύ ρήματος και επιθέτου. Mm -hmm. Φέρει και χαρακτηριστικά ρήματο mm -hmm. και χαρακτηριστικά επιθέτου. Mm -hmm. Αυτό θα mm -hmm. σας mm -hmm. πω μόνα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, κύριε Λέλη. Ναι, κάνε ένα πρόβλημα. Θα ε... συνεχίσουμε, λίγη... έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο. Πολύ ωραία. Λ λοιπόν. Μια ιδιαίτερη ομάδα είναι κάποια ουδέτερα, τα οποία λίγουν σε γιώτα. Έχουμε βέβαια πρώτο-πρώτο, είναι σε ύψιλον, το, το κάζι, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Ε, και έχουν έναν ιδιόμορφο ανώμαλο, θα μπορούσαμε να πούμε, πληθυντικό. Mm. Έχουμε το κάζι, τα κάζα. Το... Το, το οποίος φαινεί τι, το κάζι? Το ά Το κάζι το είναι το καρύδι, <laughs> Το κάριον. <Σύμφωνα>. Το <laughs> κάριον, το κάριον. Ε, συγγνώμη, ε, μπορείτε να το συζητήσετε και κάρι, εννοείται, χωρί να έχει καμία σχέση με το εξωτικό μπαχαρικό. Ε, εγώ, ίσως, από συνήθεια έβαλα το κάζι που είναι στην γυναικεία προφορά. Είναι το κάρι, έτσι, το κάζι, τα κάζα, το καρύδι, τα καρύδια. Ε, έχετε ακούσει για τον Άγιο Νικόλα τη Καριάς. Είναι ο Άγιος Νικόλαος τη που σύντζα, ασυντζά στα τσακόνια είναι η σικιά και ονομάστηκε και ο Άγιος Νικόλαος που έχει σικές ε, έξω από το, τη μονή ο Άγιος Νικόλαος της Σίτζας και ο Άγιος Νικόλαος της Καριάς που είναι, έχει πολλές καρυδιές το μοναστήρι του εκεί του Αγίου Νικολάου ε, Οι ονομασίες είναι και οι δύο από τη διάλεκτο Το μάλι τα μάβα Το μήλο, τα μήλα Το μήλο, τα μήλα Έτσι μάλι. Το κάλλι, τα κάβα Το ξύλο, τα ξύλα το φίλι τα φία, το φίλο τα φίλα. Το έρι, που είναι το, το μαλί του προβάτου. Έτσι. Ε, τα έζα τα μαλλιά. Το χίλι τα, χία, το χίλι τα χίλια. Το σπίλι τα σπία. Οι σπηλιά οι σπηλιέ. Το άι τα άζα. Το λάδι τα λάδια. Το χόντι τα χόντα το χόρτο. Τα χόρτα. Έτσι και εννοεί βέβαια το χόρτο, δεν εννοεί την πρασινάδα εδώ, εννοεί το χόντι, το άχυρο, ε, ό,τι μένει από το. Ότι μένει από το. Όχι το αλώνισμα, ναι. Ό,τι μένει. Ότι παίρνουμε τον καρπό το σιτάρ και μένει το, το άχυρο. Έτσι. Ε, ε, Ελένη, μπορώ να κάνω μία έκκληση. Mm -hmm. Επειδή εμεί δεν τα ξέρουμε τι περισσότερε φορέ, τουλάχιστον εγώ. Αυτό συνειδητοποιώ ε, πάνω... μόλι τώρα, ότι. Ε, ε, έπρεπε να βάλω και τη σημασία τους. Γιατί εντάξει, μάθω το μάλι τα μάβα, αλλά. Ναι, δεν ναι, ναι. Όμως, ότι ναι. Τι σημαίνει ναι. το μάλι τα μάβα, θα... γιατί θα. Ναι, ναι, σωστά. Ανεβάζοντας, θα... το... Ανεβάζοντας το... το μάθημα θα έχει και μία. Εντάξει, εννοείται. Το ναι. Ναι. Εντάξει, ναι, ναι. ναι. σα στο νερό. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Παρακαλώ. <laughs> <laughs> λοιπόν και ουδέ κρασε ι με πληθυντικό ι, το κατούγι, τα κατούγια, το κοκάλι, τα κοκάλια. Λοιπόν, το κατούγι, το κατόγι. <συσίλω> το κοκάλι είναι, σημαίνει και το κοκαλάκι, το κοκαλάκι ε, του ανθρώπου, το ανθρώπινο κόκαλο, αλλά σημαίνει και το κουμπί. Έχετε <συσίλω> δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ το έχω αναγνωμένο επειδή τα ξέρω εγώ. Όπως τα έγραφα, ξέχασα να βάλω τι σημαίνει ο καθένα. Λοιπόν το κοκάλι είναι το κουμπί και σημαίνει και κοκαλάκι. Το βουζί τα βουζία είναι το στίθο, το βυζί τα βυζιά. Το δοχύρι τα δοχύρια το γεφύρι τα γεφύρια. Το στήθι τα στίθια, το στίθος τα στήθια. Το φουκίλι είναι το φυτίλι. Το χραμι είναι το χειράμι, αυτό το ιαλό σκεπασμα. Το καμπζί τα καμζία το παιδί τα παιδιά. Το πουλί, τα πουλία, το πουλί τα πουλιά, το πουλί τα πουλιά, το μουάζι τα μουάζια, το ψαλί τα ψαλία, το, ψαλί, το ψαλίδι τα ψαλίδια. Το μουάζι τι είναι. Το μουλάρι. Το μουλάρι floods这... <medi> Θα σα. Το έχουμε ξαναγίνει. Το έχουμε ξαναδεί θα τα γράψουμε όλα. Να συγχώρητε. Ενώ το συγγραφέ Λοιπόν, πάμε και στι εσύ μα έτσι για να σα αφήσω παραπονεμένου. Γράψτε ότι λείπει. Λοιπόν, να καλέσω τον άδρο της παρέας. Γιώργο, τη φωνή σου θέλουμε. χάρη σε μας έτσι λίγο. Να νιζήσουμε, ένα λεπτό, να νιζήσουμε λιγάτσι ατσοπουλία. Αυτό σημαίνει να μυρίσουμε λίγο αντρίλα. Στα δε δεν είναι με τα να μυρίσουμε λιγάτι ατσοπουλία λίγο αδρίλα, το... δεν μπορώ να το πω αλλιώς. <laughs> <laughs> είναι ο ατσοπό, ο ατσοπό είναι ο άντρας, ατσοπουλία είναι η μυρωδιά του άντρα. Ε, δεν μπορώ να μεταφράσω κάτι άλλο. Γυναίκες μεγάλες είσαστε. <laughs> <laughs> <laughs> λοιπόν, έλγαζε, έλγαζε ποια όταν χάζει να έσει πότε. Έλα και εγώ κάθε μα τη χάρη να είσαι πρώτο. Θα φέρω νιου μου μάλα, όπω είπαμε. Μάβα, μάβα. Μάβα, μάβα. Από τον πραστέ. Θα σα φέρω μίλα τον πραστό. Θα φέρω νιου μάβα από τον πραστέ. Από τον πραστέ. Θα φέρω νιου μου μάβα από τον πραστέ. Πότε θα φάμε να κόψουμε ξύλλα με... ε, για το χειμώνα. Για όσους επόμενοι που βλέπω εγώ, όπως σας βλέπω εγώ, με τη... για να μην παρεξηγηθώ από κανέναν, όπως σας βλέπω εγώ στο οθόνη, έτσι και θα σας προσφωνώ. Ωραία. Ε, Μ, μόνο να πάτε πιο πάνω να βρω τη λέξη το Ωραία. Ναι, το κάλι, τα κάβα. Τα κάβα. Τα κάβα. Ωραία. Ωραία. Άρα, ε, πότε θα φάμε να κόψουμε ε, τα κάβα για το χειμωνικό. Φρεσούκα, πότε θα πάμε να κόψουμε τα κάβα για το χειμωνικό. Πότε θα πάμε να κόψουμε τα σιλά για το χειμώνα. Λοιπόν, είναι το φίλι τα φία. <coughs> ε, μετά έχουμε, είναι η... Δεν βλέπω τώρα. Γιατί δεν βλέπω τώρα τι είναι. Ε, να προσφωνήσω τη Χριστιανά. Η Χριστιανά είναι η κυρία από το άστρος. <coughs> αν δεν κάνω λάθος. <coughs> ναι, ωραία. Σας ακούω. Ναι, αλλά δεν βλέπω ούτε τι πρέπει να πω γιατί είμαστε ναι. ξύλα για το χειμώνα. Ναι, ναι, ναι, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε ωραία. στο 3. Και, και πρέπει να πω, τα φύλλα. Αλλά δε, δε τα δε φύλλα, δε φύλλα, φύλλα είναι τα φύλλα. Τα φύλλα. Τα φύλλα. Ωραία. Ε, ε, μάσε τα φύλλα από χάμου να τα δώσουμε στι γηδε. Μάσου τα φύλλα από χάμου να σιδίωμε με του ρεγίτε. Πρεσούκα, μάζου τα φύλλα από χάμου να σιδίωμε του ρεγίτε μάσε τα φύλλα από χάμω να τα δώσουμε στις γίδες. Λοιπόν, ε, είναι μαζί μας και η Σάντι από ό,τι βλέπω. Σάντι, Σάντι, δεν, δεν μας ακούει. Δεν μας ακούει, Σάντι. Μαρία, Μαρία, ναι. ωραία. Λοιπόν, ναι. είμαστε στο σα, είναι το χίλι ταχία, ναι. το χίλι ναι. ταχία. Ναι. Λοιπόν. Ναι. Άμα ζήσω τα ταχύα του φούρνου, είναι έτοιμο να ξεζήξει τον άντε. Όταν αστρίσουν τα χείλη του φούρνου, είναι έτοιμο να ρίξει το ψωμί. Αυτό είναι αξίωμα, έτσι δεν δέχεται καμία. Λεκαζί. Άμα λεκαζί. Σωή. Λεκαζή σωή. Άμα αστρίσουν τα χείλη του είναι έτοιμο να ξεζήσετε τον άντε. Έτοιμο να ρίξει το ψωμί. Λοιπόν. Σάγκα, σακούς. Ναι, έχουμε από τη σύνδεση. Ωραία, ωραία. Σε ακούμε και εμείς τώρα. 5, 5, λοιπόν, ε, να σου πω εγώ είναι το σπίλι, τα σπία. Είμαστε στο πέντε, έτσι. Το ναι. σπίλι, τα σπία. Λοιπόν. Ω, τα σπία. Σάντη. Ε, Ζούνεται παλιά νομία. Ε? Να ρωτήσω το να έρθω από το τρία και το τέσσερα τι είπαμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο 3. Μάζου τα φύλλα από χάμου να σιδίω του ρεγίδε. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Τι μετάφραση την έχετε. Το τέσσερα Άμα καζίσω τα του φούρνε, είναι έτοιμο να ξεζήξερε τον άντε. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Για πες στο πέντε, αγαπή. το Η... πέντε, αγάπη. Είναι πάρα. το σπίλι, τα σπία. Σπίε. Το σπίλι, τα σπία. Ε, έδραει Ε, ε, πλέον. Πλέον. ε. ε, ε Συγγνώμη, συγγνώμη στο πέντε, δεν το έχουμε πει ακόμα. Τι είπα το πέντε, ε, σύγχρονα. Ε, μου, ναι. ε, είμαστε στο πέντε. Ε, α, με το Ε, δεν πειράζει, να τα ακούσουμε όλη την α, πρόταση. Ναι, ε, ο... τα σπίλια. Τα, τα σπία. Τα σπία, ο Πάτας σπία. Α, ο σπία. Ναι. τα ρε... αιωνοί, ε, οι παλιά, δούνται παλαιά νομίες. Πολύ ωραία. Εκεί στι σπηλιές της Ελώνης ζούσαν παλιά τσοπάνιδες. Αυτή η ωραία κοπέλα που βλέπω εδώ... Εσύ. Όχι καλέ. <laughs> όχι καλέ. Αναγία. Αυτή η ωραία κοπέλα. Δεν μπορώ να δω για να την προσφωνήσω. Ε. Ε, αυτή... Καταρακτηριστικό. Φοράει κάτι πάνω κουσικά. Δε. Δήμητρα. Έλα, Δήμητρα. Έλα, Δήμητρα. Λοιπόν, είμαστε έξι. Τώρα πια χάρτηκαν τα κατόγια. Πες μου Είναι το κατόγι. Είναι το κατούγι. Τα κατούγια. Τα κατούγι. Έχανε πλέα οι χάταοι. Ωραία, ναι. Τώρα πια, χάθηκαν τα κατόγια. Αυτή μας είναι Πάλι Την κυρία Ελένη. Είδε Την κυρία Ελένη. Εξέχασα και παρόλο που. Λοιπόν, έλεγαντε. Στο 7. Είναι το κοκάλι, το κουμπί, τα κοκάλια, τα κουμπιά. Τα κουμπιά, ναι. Τα κομπάει, πώς το είπατε. Τα κοκάλια τα κοκάλια, Τα αντίπον, φέρε να δι σάψου, φέρε να δι τα τα κοκάλια, τα κοκάλια, τα κοκάλια, το βραχάνηδη, φέρε να σουράψω, φέρε να δι σάψου τα κοκάλια, το βραχάνηδη, φέρε να σουράψω τα κουβιά στο φουστάνι σου. ε ε ε τα χουμια λοιπον εεε... Ωαααα, Γιώργο, είδες πως και σε βρήκε η... Λοιπόν, γυναίκα με βυζιά και άντρας με μουστάκια, ορμήνια δεν να Το φαντάζομαι το βάμμα το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται εγώ να πω κάτι. Κάποιος επαναλαμβάνεται αυτό που δεν... Δεν σ' καλά καλά τουλάχιστον. Με ακού τώρα? Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν... Ε... Με. Α, πάλι Με. ακούτε. Από ποιον αυτή Με. είναι το πρόβλημα. Με. Κάποιος έχει πολύ δυνατά τη φωνή και μικροφωνίζει. Κάποιο έχει πολύ δυνατά τη φωνή και μικροφωνίζει. Έλα σιγά. Να μιλάω σιγά. Ωραία, λοιπόν, είναι... Ε, αυτό που πρέπει να προσθέσεις είναι το βουζί, τα βουζία. Τα βουζία. Τα Ωραία. Βουζία. Λοιπόν, σε ακούμε. Ε, Γουνέκα με βουζία, σε ξα, ε. άξιοπο με οργίνια όνει ξασκουμένη. Ωραία. Γουναίκα με βουζία, σε άξιοπο με μουστάζα, οργίνια όνει ξασκουμένη. Φαντάζομαι ε. το καταλαβαίνετε από μόνη σας τι σημαίνει, έτσι τώρα θα έρθει εμένα να μου πει κάποιος τι να κάνω. Παράδειγμα, έτσι. Ε, Γιώργο, εσένα θα έρθει κάποιος να σου πει τι να κάνεις, που βλέπω έχεις και μουστάκια και μουσια, αν η, <laughs> <laughs> <laughs> η φωτογραφία στο προφίλ είναι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ναι, <laughs> <laughs> είναι τόν πολλών. Α, ωραία. Λοιπόν. Στρατηγούλα, για να δούμε τι πρόκοπη έκανε. Στόγνεσες στο αίμα. Ε, mm -hmm. λίγο, λίγο κάτω. Να το προχωρήσω κι άλλο. Όχι, όχι, λίγο πιο... Ποιο πάνω, πρισσοπάνω για την ε, εκεί, την εχάδελή. Εκεί, χαμηλή. ωραία. Ναι, ναι. <ΣΣΣ> Δεν θυμιάμε <ΣΣ> την λέξη... Τη λέξη πιο εύκολη είναι το χράμι, το χράμι, τα χράμια. Το, το, χράμι, χράμι, το, χράμι, το χράμι, τα χράμια. Ωραία. Ε, ενέκα, πέντε, έξι οκάδε, νήμα, να φάνω δύο χράμια. Mm -hmm. Έβνεσα, δηλαδή, πέντε, έξι οκάδες νήμα, να υφάνω δύο χειράμια. Λοιπόν, bon. και yeah. yeah. ένα τελευταίο. Mm -hmm. Η κυρία Χριστιανά. Χριστιανά, μα ακούγού. Mm -hmm. Ναι, είχα. Ναι, ναι, Στο μικρόφωνο για να μην με μικροφωνήσει. Είναι. Βεβαίω, είναι το ψαλί, τα ψαλία. Το ψαλί, mm -hmm. τα ψαλία. Τα ψαλία, λυγούνι. Oh no. ναι, ναι Ωραία. Το ψαλίδι σου. Σας είχα πει κι άλλη ότι όπως οι ξένοι λένε a pair of trousers, έτσι και εμεί λέμε ε, και, και νομίζω και a pair of scissors, δεν είναι το, στα αγγλικά το ψαλίδι. Έτσι και οι τσάκονες το, το, το, το λένε στον πληθυντικό αριθμό. Ε, Δίμη τα σαλία φέρε μου το ψαλίδι. Λοιπόν, το ψαλίδι σου δεν κόβει, φέρε εδώ το ακόνι. Αυτά. Αυτά. Χρόνου πάση. Μεγάλη ναι, μου. Χρόνου πάση. Χρονιά πολλά. Βοήθεια του Ράγια με πίνει παζίδε. Βοήθεια στι Άγιες μέρε που έρχονται. Καχρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Ο τσιρνούτσε χρόνο να φέρει νιού μου υγεία τσε ευτυχία. Ότσι έτε ποθούνται να ναιρέσετε. Ο καινούριο χρόνο να σα φέρει υγεία και ευτυχία. Και ό,τι ποθείτε να το βρείτε. Φαλήσα του Άγια Μέρε πίνει παζίντε, κάθε φορά που τσυνούσε χρόνο, να φύγει ομούργια τσέφη για όσοι ατεποθούνται να μεράσετε. Τα περάτε καλά, να φάτε μπρεσού, να λεγγύσετε μπρεσού, να τραγουδίσετε. Ah. και εσύ να τα καλά με την οικογένειά σας, τα καμτζία σας. Τα ναι, καμτζία, ναι, ευχαριστούα Πάσου. <laughs> Ένα αντέχουμε απασάτι... Τα πασάτι... ναι, πρέπει να πω, τα καμτζία τι. Ναι, ε, ε, ευχαριστούα Πάσου να έτεγα, τσε, τσε μου όσοι έτεποθούνται, όσοι ένι αγαπούα κρδιού μου, ότι αγαπάει η καρδιά σας. Ωραία. Ευχαριστούμε mm. πολύ, καλή νύχτα σας θα σαλίω με τα νάβα χρονία. Έδαρη θα σαλίω με τα νάβα χρονία. Πόμοι, νόμιμη μέρα. Θα τα πούμε του χρόνου. 2 δύο... <χαισήν> του Γενάρη. 2 <χαισήν> <Δύο χαισήν> του Γενάρη. Να έτσι κάτω. Α δεν πάρουμε στι 26. Όχι σαντί, όχι. Πρέπει να κάνουμε λίγο έτσι. Να ξεκισταθούμε λιγάκι. Να φανώ καλό. Mm. Να, να, να ρωτήσω πού πιάστηκε το μετομάτημα. Το, ναι, ναι. το δημοσίτη του Λονδίνου, πού βρίσκεται. Στο Εκεί που ήταν παλιά η εφορία, κάτω το ρολόι. Επειδή δεν έχω ιδέα και μάλλον σε αυτό να έχω άλλο μια αίτηση για προκύριαξη κυβική, ε, είναι το κέντρο του Λονδίνου ή όχι. Ναι. Στο κέντρο, στο κέντρο. Όπω ορίζει ο, ο δρόμο, ψάξε ένα ρολόι τη πόλη. Ψηλό. Καλό τραγούδι. Εντάξει, εντάξει. θα mm -hmm. Καλή χρονιά να αλλο μια αιτηση για ειναι το κεντρο του λονδινου στο κεντρο το κεντρο όπως ο δρόμος, ψάξει ενα ρολοι τη πολη ψηλο καλο ενταξει ωραια καλη χρονια να χρονια